Καρδιά του χειμώνος Χριστούγεννα Άης Βασίλης, Φώτα Και αυτός εσηκώνετο το πρωί Έριχτεν εις τους σώμους Την παλιά πατατούκα του Το μόνο ρούχονο που το ακόμη Από τους πρώτης δυστυχίε του χρόνους Και κατήρχετο το την παραθάλασσιον αγορά, Μορμυρίζον ενώ κατέβαινε από το παλαιόν μισογκρεμισμένο σπίτι με τρόπον ώστε να τον ακούει η γειτόνισσα. Σε είναι αυτός, δεν είναι τσορβάς, έροντα είναι, δεν είναι γέροντας. Το έλεγε τόσο συχνά, ώστε όλες οι γειτονοπούλες όπου τον νίκουαν, του το εκόλλησαν ως παρατσούκλι. Ο Μπαρμπαγιανιό ο έροντα. Διότι δεν ήταν πλέον νέο, ούτε εύμορφο ούτε άσπρα είχε όλα αυτά τα είχε φθείρι προχρόνων. Πολλών μαζί με το καράβι ει την θάλασσα, ει την Μασσαλία. Είχε αρχίσει το στάδιόν του με αυτήν την πατατούκαν. Όταν έπρο τον εις βομβάρδα του εξαδέλφου του. Είχε να αποκτήσει από τα μερδικά του όσα ελάμβανε από τα ταξίδια με το χύνεπι του πλοίου. Ήταν, είχε να αποκτήσει πλοίων ειδικών του και είχε κάνει καλά ταξίδια. Είχε φορέσει αγγλικές τσόχες, βελούδινα γυλαίκα, ψηλά καπέλα, είχε κρεμάσει καδένες χρυσές με ορολόγια. Είχεν αποκτήσει χρήματα. Αλλά τα έφαγαν όλα εν γέρο με τα σφρίναση στην Μασσαλία. Και άλλο δεν του έμεινε. Η μη η παλιά πατατούκα. Την οποία εφόρη πεταχτείν επόμον. Ενώ κατέβαινε το πρωί στην παραλία. Δια να μπαρκάρει σύντροφο με καμία βρατσέραν ει μικρών ναύλον, ή δι' να πάει με ξένη βάρκαν να βγάλει κανένα χταπόδι εντός του λιμένος. Κανένα δεν είχε εις τον κόσμο ή το έρημος, είχε νυμφευθεί και είχε χειρεύσει, είχε να αποκτήσει τέκνον και είχε να τεκνοθεί. Και αργά το βράδυ, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, αφού έπινε ο λίγα ποτήρια δι' να ξεχάσει ή να ζεσταθεί, επανήρχετο το παλιό σπιτο το μισογκρεμισμένον εκχύνων εις τραγούδια των πόνων του. Σοκάκι μου μακρύ στενό με την κατεβασιά σου, κάμε και εμένα γείτονα με τη γειτόνισά σου. Άλλοτε παραπονούμενος ευθύμος, Γειτόνισα, γειτόνισα. Πολυλογού και ψεύτρα, δεν είπες μια φορά κι εσύ, για νιό μου, έλα μέσα. Χειμών μπαρείς, επί ημέρας ο ουρανός κλειστός. Επάνω στα βουνά χιώνε, κάτω εις των γάμπων χιονόνερων. Η πρωία ενθύμιζε το Δημώδες, βρέχει βρέχει και χιονίζει κι ο παπάς χιρομιδίζει. Δεν εχειρομήλιζε ο παπα, εχειρομήλιζε η γειτόνισσα, η πολυλογού και ψεύτρα του άσματο του Μπαρμπαγιανιού. Διότι τι ούτον πράγμα ήτο, μιλο εργαζομένη με την χείρα, γυρίζουσα των χειρόμηλων. Σημειώσατε ότι των καιρών εκείνων το αρχοντολόγη του τόπου. Το είχε νη του να φάγει ψωμί ζυμωμένων με άλευρον από νερόμηλων ή ανεμόμηλων και προτίμα των διαχειρομήλου αλεσμένων. Και είχε πελατεία μεγάλην νη πολυλογού, εγιάλιζεν, είχε μάτια μεγάλα, είχε βαρνίκι στα μαγουλά τη. Είχε έναν άντρα, τέσσερα παιδιά και ένα γαϊδουράκι μικρόν δια να κουβαλά τα αλέσματα. Όλα τα αγαπούσε, τον άντρα τη, τα παιδιά τη, το γαϊδουράκι τη. Μόνο τον Μπαρμπαγιανιόν δεν αγαπούσε. Ποιο να τον αγαπήσει αυτόν, η το έρημοση στον κόσμο. Και είχε πέσει στον έρωτα με τη γειτόνισσα την Πολυλογού, για να ξεχάσει το καράβι του, τα λαοίδα τη Μασσαλία, την θάλασσα και τα κύματά τη τα βάσανά του, τα σασοτίας του, τη γυναίκα του, το παιδί του και είχε πέσει στο κρασί για να ξεχάσει την γειτόνισαν. Συχνά όταν επανήρχε το βράδυ νύχτα μεσάνυχτα και η σκιά του μακρά, ψηλή, λιγνή με την πατατούκαν φεύγουσαν και γλιστρούσαν από τους ώμου του προέκυπτεν εις των μακρών στενών δρομίσκων, και εν μία μη ελευκέ, το λείπε βάμβακος, εφέροντο τροβιλιδόν στον τον αέρα, και έπιπτον εις την γην, και έβλεπε το βουνόν να σπρίζει στο σκότος, έβλεπε το παράθυρον της γειτόνισσας κλειστών βοβόν, και τον φεγγεί την αλάμπη θαμβά, θολά, και ήκουε τον χιρόμιλο να τρίζει ακόμη και ο χιρόμιλο έπαβε και ήκουε την γλώσσα της να λέθει και εν τον άντρα της, τα παιδιά της, το γαϊδουράκι της όπου αυτή όλα τα αγαπούσε ενώ αυτόν δεν εγύριζε μάτι να τον ειδεί εκαπνίζετο όπως το μελίσι, το όπως το χταπόδι και παρεδίδετο το σκέψης φιλοσοφικάς και εις εικόνα. Να είχε νοέρωτα σαίτε, να είχε βρόχια, να είχε φωτιές, να τρυπούσε με τις σαΐτες του τα παραθύρια, να ζέστενε τις καρδιές, να έστεινε τα βρόχια του επάνω στα χιόνια. Ένας γέρο πιάνει με τις θηλιές του χιλιάδες κοτσίφια. Εφαντάζεται τον έρωτα ως ένα είδος γεροφερετζέλη ως τις να διημερεύει πέραν εις των υψηλών λόφων και να ασχολείται εις τον αστήνη βρόχια επάνω εις τα χιόνια για να συλλάβει τις αθρώες καρδιές ως μισοπαγωμένα κοτσίφια τα οποία ψάχνουν εις Μάτιν δια να ανακαλύψουν τελευταίαν την αχαμάδα μήνα σαν τον Ελαιώνα. Εξέλιπον η μικρή μακρούλη καρπή από τα αγριελέας εις το βουνόν του Βαραντά. Εξέλιπον τα μύρτα από τα σεβό της Μυρσίνας εις τους μαμούς το ρέμα και τώρα τα κοτσιφάκια τα λάλα με το αμαυρό πτέρωμα η κυρωμή ται η και εκείς λέε εύθυμη πίπτουσι θύματα της θηλιάς του γέρο Φερετζέλη. Την άλλη βραδιάν επανήρχεται όχι πολύ η νοβαρής έρυπτε βλέμμα τα παράθυρα της ύψωνε τους ώμους και μορμύριζεν Ένα Θεός θα μας κρίνει και ένα θάνατος θα μας ξεχωρίσει και ήταν με τα στεναγμού προσέθετε. Κι ένα κοιμητήρι θα μας μιξεί, Αλλά δεν εμπορούσε πριν απέλθει να κοιμηθεί να μην υποψάει το σύνηθες ασβάτιον. Σω κάκι μου μακρύ στενό με την κατεβασιά σου κάμε και εμένα γείτονα με τη γειτόνισά σου. Την άλλη βραδιάν η Χιόν είχε στρωθεί συνδόν εις όλων των μακρύν στενών δρομίσκων. Άσπρο συντώνει να μα ασπρίσει όλου το μάτι του Θεού, να μα ασπρίσει τα ψωτικά μα, να μην έχουμε κακή καρδιά μέσα μα. Και το ο μια εικόνα, μια οπτασία ένα ξυπνητό όνειρο που σαν ηχιόν να ισοπεδώσει και να σπρίσει όλα τα πράγματα, όλα στα αμαρτία, όλα τα περασμένα, το καράβι. Την θάλασσα, τα ψηλά καπέλα, τα ορολόγια, τα σαλίσει τη χρυσά και τα σαλίσει τη σιδερά, τα σπόρνα τη μασαλίας, την Ασφατεία, την Δυστυχία, τα Ναυάλια να τα σκεπάσει, να τα εξαγνίσει, να τα σαβανώσει, δια να παρασταθούν όλα γυμνά και εξετραχυλισμένα και ω εξοργείων και φραγκικών χωρών εξερχόμενα. Στο όμα του Κριτού του παλαιού ημερών του Τρισσαγίου να σπρίσει και να σαβανώσει των δρομίσκον των Μακρών και των Στενών με την κατεβασιάν του και με την δισοδία του και των οικίσκον, των Παλαιών και Καταραίωντα και την πατατούκαν, την Λερήν και Κουρέλιασμένη. Να σαβανώσει και να σκεπάσει τη γειτόνισσα. Την Πολυλογού και ψεύτραν και των χειρόμηλών τη και την φιλοφροσύνη τη, την ψευτοπολιτική τη, τη φλιαρία τη και το γυαλισμά τη, το βερνίκι και το κοκκινάδι τη και το χαμόγελό τη και τον άντρα τη και τα παιδιά τη και το γαϊδουράκι τη. Όλα, όλα να τα καλύψει, να τα σπρίσει, να τα αγνίσει. Την άλλη βραδιάν. Την τελευταία νύχτα μεσάνυχτα επανήλθε μεθυσμένος πλειότερον παρα ποτέ. Δεν έστεκε πλέον στα πόδια του, δεν έκινήτο ούδαν έπνεε πλέον. Χειμών βαρύς, οικία καταραίουσα, καρδία ρημασμένη. Μοναξία, ανία, κόσμος βαρύς, κακός, ανάλυτος, υγεία κατεστραμένη. Σώμα βασανισμένων, φθαρμένον, σωθικά λιωμένα. Δεν μπορούσε πλέον να ζήσει, να αισθαμθεί, να χαρεί. Δεν μπορούσε να έβρει παρηγορία, να ζεσταθεί. Έπειε να σταθεί, έπειε δια να πατήσει, έπειε να γλιστρήσει. Δεν επάτει πλέον ασφαλώσει στο έδαφος. Ήβρε των δρόμων, τον ανεγνώρισεν, επιάστη από το αγωνάρι. Εκλονίστη, ακούβησε τις πλάτες, εστήριξε τα πόδια, εμμορμύρησε. Να είχαν φωτιέ φωτιές έρωτα, να είχαν οι χιόνια. Δεν μπορούσε πλέον να σχηματίσει λογική πρότασιν, συνέχε έλεξις και ενίας. Πάλι εκλονίστη, επιάστη από τον παραστάτη μιας θύρας, κατά λάθο ήγησε το ρόπτρον. Χρόπτρον δυνατά Ποιος είναι η θύρα της πολυλογούς της γειτόνισσας Ευλογοφάνος θα η δυνατότης να του αποδώσει πρόθεση ότι επεχείρει να δει καλό καλός ή κακός στην οικία τη. Πώ Πως όχι Επάνω εκκινούντο φώτα και άνθρωποι ίσως εγίνοντο ετοιμασίε Χριστούγεννα Άι Βασίλη, φώτα παραμονέ καρδία του χειμώνος Ποιος είναι είπε πάλι η φωνή το παράθυρο νέτριξεν ο μπαρμαγιανιός ήτο ακριβώς υπό τον εξώ στην αόρατος άνοθεν δεν είναι τίποτε το παράθυρο νεκλήσθη σπασμωδικός μία στιγμή να σαρουγοπορούσε ο μπαρμαγιανιός Εστηρίζε το όρθιος εις τον παραστάτην. Εδοκίμαθε να είπει το τραγούδι του, αλλις το πνεύμα του το υποβρύχιον, του ήρχοντο ως ναυάγια ελέξεις. Γειτώνησα πολυλογού, μα κρύστανο σοκάκι. Μόλις ήρθω σε τας και σχεδόν δεν κούστησαν. Εχάθησαν εις των βόμβων του ανέμου και εις των στρόβιλων της χιόνος. Κι εγώ σοκάκι είμαι, εμορμήρισε, ζωντανό σοκάκι. Εξεπιάστη από την λάβιντου, του, εκλονίστη, εσαρίστη, έκλεινε και έπεσεν. Εξυπλώθη επί της χιόνος και κατέλαβε με το μακρόν του ανάστημα όλον το πλάτος του μικρού στενού δρομίσκου. Άπαξε, δοκίμασε να σηκωθεί, και ήταν εναρκώθη έβρισκε φρικόδη ζέστηνη στην χιώνα είχαν οι φωτιές έρωτα ή είχαν οι χιόνια, και το παράθυρον προ μια στιγμή είχε κλειστεί Και αν μίαν μόνο στιγμήν η εργοπόρη, ο σύζυγος της Πολυλογούς θα έβλεπε τον άνθρωπον να πέσει επί της χιώνος. πλην δεν τον είδε ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος. Και πάνω εις χιώνα έπεσε χιών, και η στη βάχθη, εσορεύθη δύο πιθαμάς, εκορυφώθη, και η χιόν έγινε συνδόν σάβανον. Και ο Μπαρμπαγιανιός άσπρησεν όλο, και κοιμήθη υπό την χιώνα, δια να μη παρουσιαστεί γυμνός, και ξετραχυλισμένος αυτός και η ζωή του και έπράξεις του Ενώπιον του κριτού του παλαιού ημερών, του τηρισαγίου. Ακούστηκε το δίγημα του Παπαδιαμάντη, έρωτας στα χιόνια, με τη Σαπφωνοταρά